Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι αγαπητοί μου εθνό απόψε πλησίων σας για δεύτερη φορά στην ωραία πολιτεία σας για να σας μεταφέρω όχι το τι περιέχουν οι πτωχές αποσκευέ μου αλλά τι η Αγία μας Μητέρα Εκκλησία περί θέματος τόσο σημαντικού και ουσιαστικού το οποίο, όπως είπε ο Γαπιτός και σεβαστός πατήρ Παύλος είναι πάντα επίκαιρο και ιδιαίτερα σήμερα και θα πρέπει με προσοχή να το παρακολουθήσουμε. Σε μια εποχή που ένα αγώνια αναζητά την άνεση, την ανάπαυση τον πλούτο, τη δόξα και την τιμή, θα ήταν παράδοξο να μιλά κανείς για αγώνα, θυσία, για πόνο, κόπο, μόχθο, στέρηση, εγκράτεια, ολιγάρκια, απλότητα, ταπεινότητα και μετριοφροσύνη. Να όμως αγαπητή μου που το κοινωνιστό τη και του χρήματος του κόσμου, και η απόκτησή τους δεν δίνει την αναμενόμενη μακαριότητα της ψυχής. Να που η ειρήνη η ψυχική συναντάται εκεί που δεν το περιμένεις, στην καρδιά του ακτήμονος, του πράου, του αγαθού, του απλού και του σόφρονος. Χρειάζεται λοιπόν ένας υπεύθυνος αγώνας, για την απόκτηση αυτής της εσωτερικής ησυχίας. Περί του νοήματος του έργου της ασκήσεως στη ζωή μας θα σας απασχολήσω. Αν πράγματι θέλουμε να λεγόμαστε και να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, πιστά τέκνα της Εκκλησίας, αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί. Θα σας μεταφέρω στον κήπο της Εδέν την τρυφή των Πρωτοπλάστων, όπου εκεί, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο Αδάμ παρήκουσε του Θεού και ήλθε στη ζωή του ο θάνατος, οι η η πόνη και η αθυμία και η ζωή του κατάντησε βαρύτερη του θανάτου. Η δημιουργία του πρώτου ανθρώπου ήταν στολισμένη με την ακακία και την αθωότητα, ο στολισμός αυτός μαζί με το καθημερινό αγώνα του ήταν βοηθός στο να φάσει στην τελειότητα, στη θέωση. Η υπακοή του στον δημιουργό και πλάστη του και η υπομονετική, ανωδική πορεία για την κατάκτηση της αρετής ήταν μια άσκηση. Η ανταπόκριση ελεύθερη του Αδάμ στη Θεία Αγάπη ήταν αφορμή συνεργασίας και αρχή ασκήσεως η πίστη στο, θή, στο θείο θέλημα η απερίεργη υπακοή η ανταπόδοση αγάπης η εκοπή του θελήματος η ευχαριστιακή δοξολογία θα πείουσαν τον Αδάμ Άγιο και δεν θα τον ταλαιπωρούσε η κατάχρηση της ελευθερίας η παρακοή της περιέργειας η επιπολαιότητα της δοκιμασίας, η σαγίνη της πονηρίας και η άνομη επιτάχυνση του σκοπού. Η συνέπεια του προπατορικού ήταν τραγική για όλο το ανθρώπινο γένος. Ματεώθηκε το θείο σχέδιο, ναυάγησε η αγαστή θεανθρώπινη σχέση. Η θεωτική άνοδος του ανθρώπου διαλύθηκε, «Και ήλθε η πικρία της λαθροφαγίας. Η αγάπη του ρανίου πατρός όμως δεν άφησε ανυπεράσπιστο το πλάσμα του. Μία συνεχής αγωνία συνοδεύει την εξορία του Αδάμ. Κλαίει μαζί του ο Θεός για την βίαιη και βιαστική ενταρσία του, για την έξοδό του από την τρυφή της παραδείσιας άνετης συνομιλίας τους». Δεν τον εγκαταλείπει όμως μόνο, δεν τον εκδικείται, δεν τον κυνηγά. Ο Αδάμ αυτοτιμωρείται από τις ενοχές της μνήμης της πρώτης αθωότητος και ωραιότητος. Ο πολυέσπλαχνος και πανικτήρμων Θεός στέλνει τους πατριάρχες, τους δικαίους, τους προφήτες, τον πρόδρομο για την επάνοδο των τέκνων του των αγαπητών στο πρωτόκτηστο κάλο. Η μεγαλειότητα της ανυπέρβλητης αγάπης του φαίνεται όταν αποστέλει αυτόν τον Υιό του τον μονογενή που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση, σταυρώνεται και ανίσταται για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η πτώση όμως του πρώτου ανθρώπου έφερε και μερικά σοβαρά βαθύτερα προβλήματα. Μετά από αυτή δυσχεραίνουν πολλοί οι σχέσεις του ανθρώπου και του Θεού. Ασφαλώς ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δυσκολότερα τώρα απαρνείται το γλυκή του θέλημα για να σπαστεί το θείο. Η υιοθέτηση μάλιστα του θελήματος του Θεού από τον άνθρωπο θεωρείται τώρα αγκαρία, δουλεία, καταπίεση, ανελευθερία, καταστρατήγηση και πιθαναγκασμός. Το κατοικόνα έχει χάσει την καθαρότητά του. Η φύση έχει αδυνατήσει, ο νους έχει σκοτεινιάσει, η επιθυμία έχει κυλήσει επιταχύρο. Στο σημείο αυτό της ολιγορίας και αδυναμίας και αμαυρώσεως παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της ασκήσεως ως όπλο που θα βοηθήσει στο ξεπέρασμα των δυσκολιών. Νοσηρές δυναμίες, πάθη. δισόδι αβουλία και απροθυμία για το αγαθό είναι καταστάσεις που μπορεί και πρέπει η άσκηση να διορθώσει. Η άσκηση είναι το καλύτερο εργαλείο για την ανόρθωση της ψυχής και πράγματι όσον δυσκολότερα και επιπονοτέρα η άσκηση τόσο και αναγκαιότερα κατά σύγχρονο αγκιορεί γέροντα. Η άσκηση επίσης αδελφοί μου οδηγεί την ψυχή ασφαλώς στη μετάνοια. Η άσκηση στην Ορθοδοξία δεν είναι μία στήρα καθηκοντολογία, μία πιστή τήρηση ενός άκαμπτου τυπικού, ένας τακτικός καθοσπρεπισμός, μία εξωτερική ασφαλής εξοράιση και μία επιδικτική και υποκριτική ευσεβοφάνεια. Όλη η αγία γραφή και όλοι οι Αγίοι Τιλιτεύουν αυτή τη στάση και την κατατάσσουν μάλιστα με την αθεοφοβία, την ασπλαχνία και την αδικία. Άσκηση και μετάνοια, άσκηση και προσευχή, άσκηση και μυστηριακή ζωή οδηγούν τον πιστόν στην αγάπη, την ελευθερία και την ειρήνη. Άσκηση είναι η αγάπη. Η αγάπη θέλει συνεχή αγώνα θυσία, υποχωρητικότητα, κατανόηση, σεβασμό. Μια μορφή ασκήσεως είναι οι καθημερινές διαπροσωπικές σχέσεις που τόσο κουράζουν το σημερινό άνθρωπο και τούτο γιατί ανάμεσα από τις σχέσεις αυτές αποσιάζει ο Χριστός και δίχως Χριστό καμιά υπομονή και συνδιαλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει. Η άσκηση δεν συντελείται μόνο ανάμεσα στις δύσκολες ανθρώπινες σχέσεις, αλλά είναι και μια ανώτερη έκφραση αγάπης στον Θεό. Στον ανενδεή Θεό προσφέρουμε κάτι από την ανάπαυση, την άνεση, την ευχαρίστησή μας. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος το Θεό παρά την εκούσια και αυτοπροαίρετη προσφορά της αναπαύσεώς Του. Τελικώ γι' αυτό το ελάχιστο που δίνουμε στο Θεό μας προσφέρει πολύ περισσότερα. Η ολιγοφαγία και λιτοφαγία, η ολιγοϊπνία και η αγρυπνία, η πενία και η ακτιμοσύνη, η ολιγολογία και η σιωπή μας δίνουν εγρήγορση, απλότητα, αμεριμνία, χαρά και ταπείνωση. Η στέρηση, η εγκράτεια, η προσφέρουν μια διαφορετική αλλά ισχυρή ανάπαυση ασκούμενοι λοιπόν εμείς κυρίως βοηθούμεθα και μάλιστα σημαντικά όλο το Ευαγγέλιο είναι μια πρόσκληση για αγώνα για θυσία όδευση στενή σοδου νηστεία, αγρυπνία προσευχή και υπακοή ο ίδιος ο Χριστός υπήρξε κατά την εδόδια βασί του μεγάλος ασκητής το ίδιο και όλοι οι Άγιοι που τον αγάπησαν και τον μιμήθηκαν το Ευαγγέλιο και η προέκτασή του που είναι τα συναξάρια διδάσκει πως η ανθρώπινη αντιδραστικότητα θα μεταμορφωθεί από τη χάρη και πως ο άνθρωπος ο παλαιός θα μεταποιηθεί σε κενό ασκητή είναι γνωστό Πω το ένδυμα τη Ορθοδοξία είναι πάντα ταπεινό και ασκητικό. Άσκηση δίχως ταπείνωση και ταπείνωση δίχως άσκηση και Ορθοδοξία δίχω άσκηση και ταπείνωση είναι άγνωστα για την Εκκλησία μα. Η άσκηση δεν είναι σκοπό τη πνευματική ζωή. Η άσκηση είναι μέσο για την επίτευξη του σκοπού που είναι η θέωση. Η άσκηση Απορρίπτει τα περιτά, τονίζει τα απαραίτητα, βοηθά στη συγκέντρωση, απαλάσει από το πολυμέριμνο, την ταραχή, την επίδειξη, την κατάχρηση και την παράχρηση. Η άσκηση είναι, όπως είπαμε, ένα εργαλείο που μας έδωσε ο Πανάγαθος Θεός για την επιστροφή μας στον Παράδεισο. Όμως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή μήπως, η χρησιμοποίηση του εργαλείου αυτού αποβίθανα τη φόρο η κάνει την ασθένειά μας βαρύτερη και αθράπευτη. Πρώτα-πρώτα όπως προαναφέραμε η άσκηση δεν είναι αυτός σκοπός γιατί αν είναι έτσι ο άνθρωπος μπορεί να παρασυρθεί να θεωρήσει την άσκηση μόνο σκοπό να πιστέψει στα καλά του έργα να αυτοδικαιωθεί να απορρίψει τη Θεία Χάρη και το Θείο Έλεος και να γίνει ένας μικρός ή μεγάλος Φαρισαίος. Δίχως την κάθαρση, το φωτισμό και την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, ο πιο καλός άνθρωπος καταντά ένας ηθικιστής, ένα ανθοδοχείο δίχως άνθη. Δίχως τη χάρη του Χριστού, ο κάθε ασκητισμός περιπίπτει σε μια αυτολατρεία και εγωπάθεια, καθώς αναφέρει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής Ο Άγιος Διάδοχος ο Επίσκοπος Φωτικής αναφέρει πως η νηστεία είναι εργαλείο για να αποκτήσουμε τη σοφροσύνη την επιτυχία δε του σκοπού και την τελείωσή του να την αφήνουμε στο Θεό και όχι στον εαυτό μας Ο Άγιος Ιμαών ο νέο θεολόγος λέγει πως νηστεύουμε για να μειώσουμε την αγριότητα της άρκα και να κάνουμε πιο μαλακή την καρδιά μας. Η αγάπη της ασκήσεως είναι αγάπη στο Θεό. Καρπός της ασκήσεως είναι η υπακοή του πιστού στο Θεό και η υπακοή και η υπα... υποταγή και η έκρωσει των βαθών στον άνθρωπο. Στους Αγίους μάλιστα υπακούει η αγριότητα των στοιχείων της φύσεως και των θηρίων. Η ποιότητα τη ασκήσεως δηλώνεται από το βαθμό της ταπεινοφροσύνης. Η ταπεινοφροσύνη μας παρουσιάζει τον υγειά ασκούμενο, τον διακριτικά εγκρατευόμενο, τον ακάματο αγωνιστή. Η ταπεινοφροσύνη επίσης του ασκητού μας κάνει γνωστό πως μόνο σε αυτόν ανήκει η εσωτερική ενοποίηση και αταραξία. Τότε ο ταπεινός ασκητής χριστοποιείται και ενοποιείται, μεταμορφώνεται και ανίσταται. Η άσκηση ακόμη, αγαπητή μου, φανερώνει το διακαή πόθο του ανθρώπου για τη σωτηρία του. Τούτο το δείχνει έμπρακτα. Ο Θεός σώζει αυτούς που θέλουν να σωθούν και αυτοί που θέλουν να σωθούν κάμουν έργο. Κάμουν έργο τον Λόγο του Θεού και αγωνίζονται να τελειωθούν. Αυτός που θέλει να σωθεί δίχως κανένα αγώνα, είναι άγνωστος για την Ορθοδοξία. Είναι απαραίτητη και η ανθρώπινη προσπάθεια στο έργο της θεία Βοηθίας. Ούτε μόνος ο Θεός σώζει, ούτε ο άνθρωπος μόνο σώζεται. Χρειάζεται επιμελή συνεργασία. Είναι απαραίτητη η παρουσίαση της ανθρώπινης επιθυμίας για να έλθει όση συμπαραστάτης ο Θεός. Ο Θεός δεν καταστρατηγεί ποτέ την ανθρώπινη ελευθερία. Κυρίως έρχεται εκεί που τον καλούν και μάλιστα με ταπεινό φρόνημα. Επισκέπτεται και τους μη προσκαλούντας τον, αλλά με πολύ μεγάλη διάκριση, λεπτότητα και σεβασμό της ανθρωπίνης βουλήσεως. Εάν στο σιγανό χτύπημα της θύρας τους ανοίξουν, έχει καλός. Διαφορετικά αναχωρεί. Βέβαια επανέρχεται, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη διακριτικότητα. Ο ασκητικός αγώνας του πιστού είναι ομολογουμένος δύσκολος, αλλά όχι εκατόρθωτος. Ο ευαγγελικός λόγος δεν είναι απραγματοποιητός. Αγωνίζεται λοιπόν ο άνθρωπος κατά της άρκας του κόσμου και του δαίμονος. Η εξασθενημένη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση αντιδρά στεναρά με την αμέλεια, τη ραθιμία, την οχέλεια και την καλοπέραση. Το σώμα ζητά συνεχή ανάπαυση, τρυφή, περιποίηση, καλοφαγία και διασκέδαση. Δεν θέλει κόπο, αγώνα, θυσία, πόνο, μόχθο και μακροθυμία. Η σπουδή, η επιπολαιότητα, η ευκολία, η άνεση και η προχειρότητα χαρακτηρίζει δυστυχώς τη ζωή των πολλών. Εν τούτης παρατηρείται μέσα από όλη αυτή την αγωνία τη ευζοία. Μία στενότητα, έναν ικανοποίητο, ένα κενό, μία ριχότητα, μία πλαδαρότητα που άλλοτε αποκαλείται μοναξιά και άλλοτε άγχος. Στο σώμα να δίνουμε αυτό που του πρέπει και τίποτε παραπάνω. Ο πλεονασμός, ο κορεσμός, το πολυπίκυλο φέρνουν ασθένεια, φόρτο, ταραχή και όχι πραγματική άνεση. Να τιμάμε το σώμα αλλά όχι να το λατρεύουμε. Η σαρκολατρία είναι μια επικίνδυνη δολολατρεία της εποχής μας τις οποίες οι οπαδοί δυστυχούν πολυτρόπως. Ο αγώνας μας κατά του κόσμου δεν σημαίνει αναγκαστική φυγή από τον κόσμο και μισερή απομάκρυνση από αυτόν. Αλλά σημαίνει αντίδραση υγιά στο κοσμικό φρόνημα το καθαρά ηλιστικό, το βία αντιπνευματικό. Καλούμεθα σε μία σιωπηρή σταυροφορία, σε μία μυστική αντίσταση, σε μία συναχή επαγρύπνηση. Η κακία του κόσμου, η απάτη, το ψέμα, η υποκρισία, η φιλιδονία δεν θα πρέπει να κυριεύσουν την καρδιά του χριστιανού. Ο κόσμος άλλα φρονεί, Άλλα σκέπτεται, άλλα φαντάζεται, άλλα ελπίζει, για άλλα μάχεται. Είναι λυπηρό οι χριστιανοί να ακολουθούν ενίοτε με μεγαλύτερη τόλμη τις επιταγές της σύγχρονης υπερκατανοητικής κοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως θα απομονωθούμε ή πως θα κυκλοφορούμε με μια υψωμένη βέργα για να επιτιμήσουμε τους αλότρια φρονούντες. Η περισυλλογή μας, τα γνήσια βιώματά μας, η ειρήνη και η χαρά μας θα είναι το καλύτερο κήρυγμα προς τον πάσχοντα κόσμο. Ένα κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει την αξία της πνευματικής ζωής ή που λαθεμένα του παραδόθηκε και δίκαια την απέριψε ή που η αμαρτία τον απονεύρωσε και του αφήρεσε κάθε εκμάδα για πνευματικού αγώνε αλλά και ακόμη αυτοί οι θελημένα διάφοροι θα κερδιθούν καλύτερα από τη συμπάθεια παρά από την επιτίμηση. Ο αγώνας μας κατά του πονηρού είναι δυσκολότερος. Η πανουργία του, η πείρα τόσων αιώνων, η τέχνη της μεγάλης κακίας του κατάφεραν να ρίξουν και αγίους. Η ταπείνωση κατά τον Μέγα Αντώνιο διαλύει εύκολα όλες τις δαιμονικές πλεκτάνες. Η μυστηριακή ζωή, ο σταυρός του Χριστού, ο αγιασμός, ο υπάκουος και πρόθυμος αγώνας μας είναι τα αντίδετα στα φαρμακερά βέλη ή η ασπίδα για την απόκρουσή τους. Όταν το σκοτάδι γίνεται φως για να σκοτήσει, πρέπει να είμαστε φωτισμένοι για να το διακρίνουμε. Ο ίδιος ο Κύριος είπε πως ο αγώνας ασκητικός είναι σημαντική συνδρομή για την απόκρουση των πονηρών βελών και μάλιστα η προσευχή και η νηστεία. Εφόσον οι εχθροί του ανθρώπου, οι προαιώνοι και μοχθηροί είναι σε όλη μας τη ζωή επιθύρες, φυσικό είναι και ο αγώνας μας να υπάρχει μέχρι του τάφου. Νοητό είναι πως ο αγώνας διαφοροποιείται από ηλικία σε ηλικία, αφού διαφορετική μορφής, εντάσεως και διάρκειας είναι οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες και οι πτώσεις της νεότητος ή των κυρατιών. Δίχως βεβαίως και σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι πάντα ίδια η μορφή των προσβολών. Η κατάληξη της ασκήσεως είναι ο πιστός να γίνει αγιοπνευματικός, δεν αρκεί να μείνουμε σε μια παθητική άμυνα ή σε μια πολεμική κατά των εχθρών του χριστιανού αλλά δια του ταπεινού μας αγώνος να φτάσουμε στον εσωτερικό διάκοσμο της ψυχής από τις αρετές. Τούτο το έργο της θεοποιού ασκήσεως δεν είναι για λίγους, για τους εκλεκτούς, για τους δυνατούς, για τους μοναχούς ή του κληρικούς. Είναι κανόνας για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ως υποθούν τη σωτηρία τους, καλούνται να αγωνιστούν. Δεν υπάρχουν χώροι μέσα στην Εκκλησία, όπου ο άνθρωπος επαναπάβεται μακαρίος δίχως συνεχή αγώνα. Ο αγώνας μας όμως αυτός, το μέτρο της ασκήσεως, κυμαίνεται, διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ανάλογα με τις δυνάμει, τι δυνατότητες, τις συνθήκες, τις καταστάσεις, τις αποφάσεις και τις κλήσεις του πιστού. Ακόμη παρά το συνεχόμενο του αγώνος, ο πρόθυμος αγωνιστής ποτέ δεν αποκάμει, γιατί ο ίδιος ο Θεός τον επισκέφτεται για να τον ενισχύσει, να του ανανεώσει τις υποσχέσεις, να τον ενθαρρύνει και να τον χαριτώσει. Όλοι οι πιστοί από την ώρα του βαπτίσματός τους στρατολογούνται στην καλή παράταξη του Κυρίου για ένα υπεύθυνο και μακρύ αγώνα. Η ιδιαίτερη θέση έχει άσκηση στους έχοντες το δεύτερο βάπτισμα στους μοναχούς. Η ολοκληρωτική τους αφιέρωση στο Θεό τους κάνει να μην τέρπονται με τίποτε τογιώδες, αλλά η μόνιμη στροφή τους προ τον ουρανό τους κάνει εις άγγελους. Τίποτε δεν τους αρέσει που δεν αρέσει του Θεού Τίποτε δεν αγαπούν που δεν αγαπά ο Θεός Χαίρονται τη μόνωση, τη σιωπή, την πενία, γιατί τους δίνει άνεση να συνομελούν ανετότερα μαζί του το άκρος εφετών της ζωής τους Η μοναχική αυτή αναφορά και παράδοση θέλει να κεντρήσει και τις δυνάμεις του κάθε πιστού μέσα στον κόσμο Η αγάπη των πιστών προς τους μοναχούς είναι αγάπη στην ασκητική εκκλησία ή, θα τολμούσα να πω, είναι αγάπη σε αυτό που δεν μπόρεσα να φτάσω. Το ασκητικό ιδεώδες είναι κυρίαρχο στοιχείο της εκκλησίας μας. Γι' αυτό και η εκκλησία πάντοτε σεμνήνονταν, συμβουλευόταν και ζητούσε τις ευχέ των ασκητών. Η άνθιση του μοναχισμού στις ημέρες μας είναι μια παρήγορη ελπίδα, αρκεί να διατηρεί αυτόν τον ασκητικό χαρακτήρα που αναφέραμε. Όταν η άνθιση αυτή συντελείται σε ένα ιδινόφυρο κόσμο, η σημασία και η αξία της είναι μεγαλύτερη. Όταν όμως και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, με τις τόσες αντικσότητες, συναντά κανείς αγωνιστές, φίλους της προσευχής και της νηστείας, εγκρατείς, Φιλακόλουθου και φιλάνθρωπου, η χαρά είναι έκτακτα μεγάλη η αληθινή αγάπη η φιλανθρωπία φιλαδελφία, φιλαλληλία και φιλοθεία είναι αποτέλεσμα ασκητικού αγώνος αν ο άνθρωπος αγαπητή μου δεν αθαρέσει κάτι από τον πλούτο του πως θα δώσει στον πτωχό αν δεν κουραστεί ο ίδιος πως θα αναπαύσει τον άλλον αν δεν στερηθεί λίγο από τον ύπνο του, από το φαγητό του, από τα υπάρχοντά του, πώς θα βοηθήσει τον πεινασμένο, τον μοναχικό, τον ασθενή και τον απελπισμένο. Αν δεν αγαπήσουμε τον πλησίον, δεν θα αγαπήσουμε και τον Θεό. Θα παραμείνουμε σε ένα επικίνδυνο, νοσηρό ατομισμό. Για να έχει κανείς όμως μια καρδιά που πάσχει από αγάπη, θα πρέπει να σκηθεί, να θυσιάσει κάτι να πελεκίσει το εγώ του. Χρειάζεται έφυση πολλών δακρύων μετανοίας, νήψεως και εξομολογήσεως, για να φτάσει κανείς να θυσιάζεται για τους άλλους, να προσφέρεται, να καίγεται η καρδιά του για τον αδελφό του. Ο συναξαριστής πλημμυρίζει από παραδείγματα τέτοιων φλογερών ανθρώπων αγάπης. Ακόμη και οι πιο αυστηροί ασκητές, πυρπολυμένοι από τη Θεία Αγάπη, Άφηναν την εράσμια ησυχία τους, την ασφάλεια της μονός του και οδηγούνταν σε πόλεις και χωριά για να κηρύξουν και να βοηθήσουν τον πλανόμενο άνθρωπο, μη πτωούμενοι μύριους και μεγάλους κινδύνους, μη φοβούμενοι και αυτή τη ζωή τους. Η άσκηση είναι δίχως νόημα ευλογία και αγιασμό, αν είναι απομακρυσμένη από την υπακοή στην Εκκλησία». Έτσι γίνεται ευκολονόητο και προσέξτε το πως η δίαιτα δεν έχει καμιά σχέση με την ιστια η αγρυπνία με την αιπνία η μυρολατρική στάση απέναντι στην πενία με την εγνωσμένη απόρριψη του περίτού και την εντρίφιση στην απλότητα. Δεν ασκείται λοιπόν κανείς κατά πως νομίζει αυτός ω ορθό πρέπον και καλό. Συχνά ο νους μας είναι νοσηρός. Ποιούμε λοιπόν μόνο αυτό που λέγει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, αυτό που οι θεοφόροι πατέρες ορίζουν στους ιερούς κανόνες και αυτό που επιτρέπει ο πνευματικός μας πατέρας. Η ευθερεσία, η πρωτοτυπία, η ανυπακοή είναι άγνωστα για την ορθόδοξη άσκηση. Δεν τρώγω μόνο νηστίσιμα φαγητά, αλλά και λίγα και απλά και φθηνά. Νηστεύω κυρίως για την ψυχική μου υγεία. Νηστεύω τρώγοντας αυτά που η Εκκλησία μου ορίζει και όχι αυτά που εγώ θεωρώ ότι πρέπει. Με τον τρόπο αυτό μαθαίνω να υπακούω, να μαθητεύω, να ταπεινώνομαι, να θράβω τον ατομισμό μου και να ενώνομαι με το όλο σώμα της Εκκλησίας μου. Η παρουσία του πνευματικού πατρός στην ασκητική καθοδήγηση των πνευματικών του τέχνων πρέπει να είναι λίαν διακριτική. Ο κάθε πιστός κρίνεται και ασκείται διαφορετικά αναλόγως των δυνάμεων, των δυνατοτήτων, των ορίων, της αντοχής και της εφέσεώς του. Ο πνευματικός συμπαρίσταται στο έργο της πνευματικής ανορθώσεως Αναλόγως των περιστάσεων, προσπαθώντας πάντοτε να απελευθερώνει το πνευματικό του τέχνο από την υπερβολή, την νύηση, την πλάνη και την απομόνωση. Γιατί τότε η άσκηση θα γίνει ένα φωνικό όργανο των, των παθών του, αλλά και των αρετών του και θα το ρίξει σε βαθύτερο σκοτάδι. Είναι γνωστή η ρίση του αγαπημένος πω είμαστε παθοκτόμοι και όχι σωματοκτόνη. Με αυτά που λέμε θέλουμε να προλάβουμε τα ερωτήματα πολλών σε σχετικές αντιδράσεις τους. Το σώμα λοιπόν τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία αφού θα το προσλάβουμε μετά την Ανάσταση των νεκρών δίχως φυσικά τα στοιχεία της τοράς. Αγωνιζόμαστε λοιπόν να θασέψουμε και να χαλιναγωγήσουμε το σώμα και να το κάνουμε ότι εμείς θέλουμε και όχι ότι θέλει αυτό. Όπως ο Μέγας Αρσένιος που έλεγε «Έλα στον ύπνο» και ερχόταν ή φύγε και έφευγε. Ο Οικοστός Πρότυξης της Εγγάνγκρας Σινόδου ο οποίος σε μετάφραση αναφέρει και την παρθενία όταν είναι με την ταπεινοφροσύνη θαυμάζουμε και την εγκράτεια όταν συνοδεύεται από σεμνότητα και θεοσέβεια τη δεχόμεθα και την αναχώρηση από τα εγκόσμια ζηλεύουμε και τη σεμνή συνήκηση του γάμου τιμάμε και τον πλούτο που είναι μαζί με δικαιοσύνη και ευπία δεν τον κατηγορούμε. Εάν εξετάσει κανείς την όλη ζωή της Εκκλησίας μας, θα παρατηρήσει μία αυστηρότητα, αγωνιστικότητα και κακουχία, που όμως οδηγεί σε μία φιλανθρωπία και άνεση. Πράγματι, όλα μέσα στην Εκκλησία μας, θυμίζουν ετοιμασία για πόλεμο. Μακρές περίοδοι νηστείες, νηστείες, και κατατακτές ημέρες, μακρές και καθημερινές ακολουθίες με πολύωρη ορθοστασία, κανόνες επιτιμίων, αγριπνίες, δάκρυα, γονικλησίες, πορείε κλπ. Στη Δυτική Εκκλησία καταργήθηκε τελείως η άσκηση στην προσπάθεια εξυγχρονισμού για την προσέλευση περισσότερων πιστών. Μα η αποτελεσματικότητα της μεταρρυθμίσεως απέβη μάταιη. Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Τα προβλήματα παρέμειναν άλυτα. Η θόπευση των παθών δεν ικανοποιεί τον ειλικρινή και τίμιο άνθρωπο ποτέ. Η άσκηση αγαπητή μου των ορθοδόξων πιστών δεν είναι στιγνή, σκυθρωπή, στήρα αλλά επιλεγμένη οδός διορθώσεω που θα οδηγήσει στην ελευθερία των τέκνων του Θεού και γι' αυτό δυναται ανέτος να υποθεί ως χαροποιός οδός παρά την ανηφορικότητά της. Ο Ορθόδοξος με την άσκησή του αρνείται την κοσμική τρυφή για την παραδείσια τρυφή. Έχει λοιπόν η Ορθόδοξη άσκηση ένα δυναμισμό και ένα εσχατολογικό χαρακτήρα. Είναι ο διακαής πόθος της συναντήσεως του πιστού με τον ουράνιο νυμφίο. Με αυτή την προοπτική η άσκηση λαμβάνει εντελώς άλλη διάσταση. Αναφερθέντες πιο πάνω στον εξυγχρονισμό που έφερε η Δυτική Εκκλησία, παρουσιάζεται και στον Ορθόδοξο κόσμο συχνά το ερώτημα, αν και κατά πόσον θα βοηθούσε μία απλοποίηση και λάθωση του αυστηρού τυπικού της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μερικοί μάλιστα τονίζουν την ανάγκη της άμεσης εξυγχρονήσεως της όλης Εκκλησίας και πως αυτή η μεταποίησή της θα ήταν και ένα άνοιγμα βοηθίας για τους πολλούς. Πρέπει εκ προημίου να πούμε πως η Εκκλησία δεν φοβάται την αλλαγή εκτός φυσικά της δογματικής διδασκαλίας της και όταν υπήρξε πραγματική ανάγκη δεν αρνήθηκε πρώτη να προστρέξει στο, γνήσιμο, στο γνήσιο αίτημα του αγαπητού της πληρώματος. Η ωραιότερη ονομασία που δόθηκε στην Εκκλησία μας είναι της μητέρας και μία μητέρα δεν πάβει ποτέ να γρυπνεί υπέρ της όποιας των τέκνων της. Θα μπορούσαμε λοιπόν να διαπραγματευτούμε το θέμα αυτό ή θα έπρεπε να απορρίψουμε τη συζήτησή του τελείως. Στους καλοπροαιρέτως ρωτούντες θα απαντούσε κανείς πως τουλάχιστον για την ελάττωση του ασχητικού αγώνος ο πνευματικός έχει την πλήρη δυνατότητα να κρίνει και να κανονίσει. Για γενικό όμω θέματα χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα, μελέτη, υπευθυνότητα, λεπτότητα και θείο φωτισμό. Το καλοδιάθετο όμως ερώτημα παραμένει. Μήπως θα ήταν κέρδος ιδιαίτερα για την νεολαία μας ένας χριστιανισμός δίχως καμία άσκηση. Είναι γεγονό αγαπητοί μου πως οι άνθρωποι του καιρού αδυνατούν να κατανοήσουν το νόημα της ασκήσεως στη ζωή μα, Η όλη γύρω κατάσταση του κόσμου δεν βοηθά καθόλου σε αυτή την εμβάθυνση. Η αδιαφορία που προήλθε από μια κακή αγωγή και μια παιδεία που ω σκοπό τη είχε την έπαρση, την ευημερία, την απόλαυση και την και αυτάρκεια είχε ως αποτέλεσμα να παρασύρει τον άνθρωπο σε μια εύκολη ζωή. Η συνέστηση της αμαρτίας απουσιάζει. Η συνείδηση έχει αυλυνθεί. Τα ηθικά κριτήρια έχουν αλλοιωθεί. Οπότε για ποιο λόγο να υπάρξει αγώνας πνευματικός και πώς να νεκρωθεί το κέντρο της αμαρτίας. Όταν μάλιστα κανείς οδηγηθεί σε μια ομολογημένη η ανομολόγητη αθεία και αρχίζει να ερμηνεύει τα πράγματα διαφορετικά οδηγούμενος σε ένα παγερό ατομισμό και ένα αδιέδο, αδιέξοδο μηδενισμό τότε πια η άσκηση δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Αρκετοί ημέτεροι θεολόγοι, επηρεασμένοι από τα σύγχρονα ρεύματα και τις σπουδές τους στο εξωτερικό, μιλούν ευθαρσώς για μία αλλίωση του Ευαγγελικού μηνύματος ή δημιουργούν αυτή την αλλίωση δικαιολογώντας την ως ποιμαντική και σωτηριολογική μέρημνα. Έτσι, μετά τη θεολογία μετά το θάνατο του Θεού, τη θεολογία της απελευθέρωσης της χαράς, του έρωτος κλπ, γίνεται προσπάθεια να απεκδηθεί η Εκκλησία τον ασχητικό της Χιτώνα. Θεωρούμε πως αν συμβεί κάτι τέτοιο, η Εκκλησία θα έχει συσχηματιστεί με τον κόσμο του αιώνους τούτου, δίχως δυνατότητα να το μεταμορφώσει και να τον θεώσει. Η άσκηση είναι, επαναλαμβάνουμε, λίαν τη βοήθεια για τον αγωνιζόμενο, για τη σωτηρία του χριστιανό. Οι άνθρωποι που ζητούν ουσιαστική βοήθεια στη ζωή τους, ομολογούν πως είναι πρόθυμοι για όποια θυσία. Ο Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέη γράφει στο ημερολόγιο του «Πιστεύω πως κάθε άνθρωπος που θέλησε σοβαρά να διατηρήσει τις υψηλότερες ή ποιητικότερε του ικανότητες, είχε την τάση να αποφεύγει το κρέας και το ψάρι και γενικά το πολύ φαγητό και ένα άλλος ξένος σοφός σημειώνει ο οποίος πιστεύει ακράδαντα σε ένα Θεού πανταχού παρόντα μπορεί να τρώει τα πάντα μόνο στα χρόνια της πείνας». ίσως κάποιος μοντερνιστές Χριστιανούς Είχε υπόψη του άλλο σοφός όταν έλεγε «Τον Χριστό τον αγαπώ, αλλά τους χριστιανούς δεν τους αγαπώ, γιατί δεν μοιάζουν του Χριστού». Πράγματι δεν μοιάζουν του Χριστού, αφού ο Χριστός μας θέλει ανυπόκριτα ασκητικούς, όπως ήταν ο ίδιος. Επομένως, συμπεραίνουμε πως με χρειαζόμαστε εμείς και όχι η Εκκλησία. Οι σημερινές συνθήκες της ζωής είναι βεβαίως αρκετά για, αρνητικές για κάθε μορφή αυτογνωσίας, συγκεντρώσεως και ασκητικότητος. Η καλπάζωσα ειδησιογραφία, οι αυξημένες απαιτήσεις, οι συνθήκες διαβιώσεως, τα μέσα ενημερώσεως, η ταραχή των μεγαλουπόλων, τα μέσα επικοινωνίας, οι κλιματολογικές περιπέτειες, οι διαταραγμένε ανθρώπινες σχέσεις, ο θόρυβος, ο φόβος, το άγχος, η ανασφάλεια και η μοναξιά απαιτούν την επιοίκεια, τη συγκατάβαση, την οικονομία της εκκλησίας των πάσχοντα ανθρώπων. Αυτό όμως, αγαπητοί μου εγχριστώ αδελφοί, είναι θεμητό και εφικτό, δύχος όμως να το απαιτεί κανείς τανικός και δύχος να λάβει μόνιμη διάρκεια. Όπως ωραία γράφει ο Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης και όταν ακόμη η Εκκλησία δια των λειτουργών της επιτρέπει στα τέχνα της κατικονομίαν το ελάχιστον της ασκήσεως, τούτο θα γίνεται προς καιρών, και με χρυσότου εσυνθήκε ή οι οριμότης του ποιμενομένου επιτρέψουν την ανάληψη όρων αυστηροτέρας ασκήσεως. <Τι> Πώς όμως θα διοχετευ διοχετευθεί διακριτικά αυτή η ασκητική αγωγή στους πιστούς, στους νέους, ακόμη και στα παιδιά, όταν το όλο κλίμα είναι αντίξωο, όταν τα παιδιά από μικρά μαθαίνουν να έχουν μόνο δικαιώματα και απαιτήσεις και παρασύρονται από τους μεγαλυτέρους να τα διεκδικούν με δύο τρόπους. Όταν ο σεβασμός, η πειθαρχία, οι υποχρεώσεις, η υπακοή θεωρούνται ιδέες ξεπερασμένων εποχών. Δεν είναι ασφαλώς εύκολο να βοηθήσεις ένα νέο που έχει αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον που η ασέβεια θεωρείται πρόοδο και η αντιλογία θάρρος. Πάντω η καλύτερη αγωγή ασκήσεως θα παραμένει η απονορίς ένταξη του πιστού στη ζωή και τη λατρεία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γνωρίζει τον καλύτερο τρόπο για να παιδαγωγήσει τους πιστούς της, η οικογένεια και το σχολείο ήσαν παλαιότερα δύο αιστείες που μπορούσαν να δώσουν πολλά στους αναζητητές της αλήθειας και να δημιουργήσουν ενδιαφέρον και ζήλο για ό,τι το ανώτερο. Η καλή αγωγή στη μικρή ηλικία έθιζε τους νέους το να είναι εγκρατείς, προσεκτικοί και συγκρατημένοι και στην κατοπινή τους ζωή. Σήμερα που οι οικογένειες κλειδονίζονται από υποκρισίες, Μηχίε, διαζύγια και αδιαφορία. Τα σχολεία δίθεν ευρωπαϊζονται, συνδικαλίζονται και αδιαφορούν για την αγωγή της ψυχής. Είναι μεγαλύτερη ανάγκη της αναβιώσεως και αναδημιουργίας με εμπνεσμένους κατηχητές των κατηχητικών σχολείων, των κηρυγμάτων της Εκκλησίας και εκτός ιερών αών και στον χώρο των σχολείων, με ιεροκήρυκες δίχως τόνφο, δερμπαλισμό, καταιγισμό επιτιμίων και απειλών, αλλά και της μαρτυρίας Ιησού σε κάθε επιμαντική περίσταση. Οι καιροί αλλάζουν, το κήρυγμα της Εκκλησίας δεν αλλάζει, γιατί η αλήθεια πω η βαθύτερη ανάγκη της ψυχής του ανθρώπου παραμένει αυτή. Σε μία μετανόητη εποχή η Εκκλησία θα συνεχίσει να μιλάνει φάλια για μετάνια, Σε μία έξαρση της επάρσεως τα παραμένει αναγκαία η γαλήνη της ταπεινοφροσύνης. Σε μία κοινωνία της υπεραφθονίας και της υπερκαταναλώσεω, δεν θα, δε θα πρέπει να πάψουμε να μιλάμε για το απαραίτητο της ασκήσεως και της εγκρατεία, Εάν βεβαίω, πρώτοι εμεί το έχουμε ενστερνιστεί. Κάθε κηρυκτική, κατηχητική, διδασκαλική, ιεραποστολική και ιερατική κίνηση είναι αναγκαίο να ξεκινά από μία καλά επιλεγμένη προσφορά θυσίας, αυταπαρνήσεως και ασκήσεως. Σκοπός της παρούσης ομιλίας είναι να πορυφθεί κάθε άγμια και προκατάληψη. Κάθε συμβατική πράξη περί του θεσμού της ασκήσεως ώστε να προσλάβουμε την απαραίτητη επίγνωση για τη βαθύτερη σημασία της στην οποία πιστεύει η εμπειρία της Εκκλησίας Δια της ο άνθρωπος ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού Αυτή η ενώπιον του Θεού συντριβή του ανθρώπου του δίνει το δικαίωμα να επικαλείται θερμότερα τη Θεία Βοήθεια Η άσκηση από την αρχή τη συνδέθηκε άρρηκτα με την προσευχή. Ο και εγκρατευόμενος είναι ο καλύτερα προσευχόμενος. Οι ημέρες της νηστείας ήταν πάντα για την εκκλησία ημέρες μεγαλύτερης προσευχής. Η σαρακοστή που διερχόμεθα και η μεγάλη σαρακοστή κυρίως συνδυάζονταν με εντονότερη προσευχή. Η νηστεία και προσευχή είναι διοκρήκη απαραίτητη της ασκήσεως. Δι' αυτόν επιχειρείται η κάθαρση του πιστού, θανατώνεται η φιλιδονία, η γαστριμαργία και η κοιλιοδουλία. Η νηστεία είναι η καθαρίστρια της ψυχής. Κατά τον εξαίσιο αγιοάνη τη της Κλίμακος, η νηστεία είναι αντίσταση στην ασθενή φύση, περιτομή των ωρέξεων της γεύσεως, Τσεκούρι των πονηρών λογισμών Μαχαίρι των φαντασιών Προσευχής απερίσπαστο Ψυχής φωτισμός Και νου φύλαξη Ο διάγιος Γρηγόριος Νήσις Την νηστεία ονομάζει Θεμέλιο κάθε αρετής Ο ασκητικός αγώνας Εμποδίζεται από τους θεομάχους δαίμονες Από την ανθρώπινη αδυναμία Και από το αντίθεο πνεύμα της εποχή μα. Μάλιστα ορισμένοι επικαλούνται πως είναι αρκετή μια όριστη και αφηρημένη καλοσύνη και πως στις ημέρες μας η άσκηση περιτεύει και ας εντό εντός των τυχών των μοναστηριών. Η επιπολαιότητα αυτής της αντιλήψεως θα ήταν άσκοπο να αναλυθεί. Όπως αυτών που δημιουργούν μια ιδιόρθμη ασκητική στα μέτρα του, δίχως συμβουλή και υποταγή στην Εκκλησία. Είναι δε γνωστό το πόσο εύκολα υπακούει κανείς τον ιατρό ή τον ξενόφερτο διδάσκαλο και όχι στην εκκλησία. Παρενθετικά επιτρέψτε μου να αναφέρω πως υπάρχει μία ακόμη παρεξήγηση στο θέμα της ασκήσεως και από μέρους των χριστιανών και ιδιαίτερα στο θέμα της νηστείας όταν σήμερα κυκλοφορούν ποικίλα βιβλία με περίεργες, οσοπλούσιες και πολύπλοκες νηστίσιμες συνταγέ. Είναι φανερό πως έχουν παρανοήσει το πνεύμα της αληθινή νηστείας. Η αληθινή νηστεία θα προχωρά πάντοτε από την αποχή των βρωμάτων στην αποχή των κακών. Αληθινή νηστεία κατά τον Μέγα Βασίλειο είναι να γίνουμε ξένοι από το κακό, να χαλιναγωγούμε τη γλώσσα μας, να πέχουμε από το θυμό, να χωριστούμε από τις λαβερέ επιθυμίες, την κατάκριση, το ψέμα, την επιορκία. Η αληθινή λιπονιστία είναι συνειφασμένη πάντα με την εργασία της αρετής. Είναι καταπληκτική η αναφορά του Αθηναίου Απολογητή Αριστίδη. Αν μεταξύ των χριστιανών είναι κάποιος πτωχός, και δεν έχουν τη δυνατότητα να τον διαθρέψουν τότε δύο-τρεις ημέρες νηστεύουν ώστε να εξοικονομήσουν την αναγκαία τροφή για τον πτωχό για μια ακόμη φορά καλούμε θα διακριτικά να αντιδράσουμε ακόμη και για αυτό που ο πολύς χριστιανικός κόσμος πρεσβεύει περί ασκήσεως πρώτοι εμείς να αγαπήσουμε περισσότερο τον αγιασμένο τρόπο εκκλησιαστικής ζωής και όπως λέγει σύγχρονος γέροντας να παραμένουμε προσιλωμένοι στις ευλογημένες παραδόσεις μας και να γίνουμε ανθεκτικότεροι μπροστά στη, στην εικονοκλαστική μανία στις επιθέσεις και τις ηρωνίες συνηθισμένα μέσα με τα οποία πολλοί επιχειρούν να μας μαράνουν το ζήλο. Η αμφισβήτηση της ασκήσεως νομίζουμε οφείλεται στην άγνοια της ουσίας και του σκοπού της. Η εξοεκκλησιαστική ή αντιεκκλησιαστική ζωή δημιουργεί αυτή την άγνοια του μη εκκλησιοποιημένου ανθρώπου που αποτελεί, που αποτελεί σοβαρό και υπαρκτό επιμαντικό πρόβλημα της εκκλησίας. Με κάθε θυσία θα πρέπει να παραμείνει αναλύωτο το πνεύμα της εγχριστός ζωής και ο χαρακτήρας του ορθοδόξου ήθου, γιατί όπως λέγει και ο Ριγένης, «και αυτά που νομίζουμε πως είναι τα πιο δύσκολα και ανυπέρβλητα, η προαίρεση και η άσκηση μπορούν να τα ξεπεράσουν». Ο ίδιος, ερμηνεύοντας ότι στου βιαστές θα δοθεί η βασιλεία των ουρανών, λέγει πως βιαστές είναι... Οι ειλικρινώς πιστεύοντες και διάκρασα ασκήσεως βιαζόμενοι. Ο δε Άγιος Μεθόδιος Επίσκοπος Ολύμπου στο ανώτερο του πλάτωνος συμπόσιό του αναφέρει πως με την άσκηση καθαίρεται και ασκείται η ψυχή μικώντας τα πάθη εκβαλόμενα από αυτοί τα μαρτήματα. Με όσα υπόθηκαν Υπάνηκε ποιο είναι περίπου το νόημα της ασκήσεως της ζωής μας. Γι' αυτό πάντα ο ορθόδοξος λαός μας γνώριζε την άσκηση και εκτιμούσε τους ασκητές. Η στάση του λαού απέναντι, στο μοναχισμ... απέναντι του μοναχισμού φανέρωνε τη στάση του στο ορθόδοξο φρόνημα της Εκκλησίας. Η αγάπη των πιστών απέναντι στο Άγιο όρο είναι αγάπη του Σταυρού του Κυρίου. Έτσι εξηγείται η αγάπη των πιστών απέναντι συγχρόνων και παλιωτέρων αγιοριτών καιρόντων, των οποίων την ευλογία θεωρούσαν κάτι το πολύ ιερό. Ο Άγιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης έλεγε «Μισή ώρα ύπνο είναι αρκετή δια των αληθινών μοναχών». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έξω του ασκητηρίου του της Μεγίστης λάβρα. Δεν κοιμήθηκε επί τρεις μήνες. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης κοιμόταν καθιστός και για λίγο. Ο Παπαγεράσιμος ο Ιδροσχητιώτης όταν ήταν να λειτουργήσει την προηγούμενη νύχτα δεν κοιμόταν καθόλου. Ο Γέρον Αρτέμιος ο Γρηγοριάτης ουδέποτε κάθισε στο στασίδι του στην εκκλησία. Ο παπαγερμανός ο Καριώτης δεν ήθελε η δύση του ήλιου να τον βρει με χρήματα στο κελί του και τα μοίραζε στους στοχούς. Ο γέρον Χαρίτον ο Αγιανανίτης είχε μόνη περιουσία ένα σταμνί για νερό. Ο γέρον Ευλόγιος επί πολλά έτη δεν έτρωγε καθόλου λάδι όπως και ο γέροντάς του ο περίφημος Χατζηγιώργης ο μονοχήτων και ανυπόδητος. Ο Ρώσος παπατίχων έπλαινε με τα δάκρυά του τα πόδια του εσταυρωμένου και βουτώντας ένα ψαροκόκολλο που είχε κρεμασμένο πίσω από την πόρτα του κελιού του στην ερώσου πάτου έλεγε «Σήμερον έκαμα κατάλυση νυχθίως». Έλεγε ένας γέροντα Αγιορείτης «Το θέμα της σωτηρίας μας» Δεν είναι θέμα ευκαιρίας ή συμπτώσεως, αλλά είναι θέμα εργασίας και βίας. Βιαστε αρπάζουσι την βασιλεία των ουρανών. και ένας άλλος έλεγε, σήμερα κοιτάζομαι με ολίγον κόπο να αγιάσουμε. Σήμερα ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτον πως γίνεται πρώτος μέσα στον στίβον, αλλά βλέπομεν τους τελευταίους. Τα τελευταία λόγια και αθλήματα των αγιοριτών πατέρων ίσως αποθαρρύνουν ορισμένους. Δεν θα πρέπει όμως η αληθινότητά τους να μας οδηγήσει εκεί. Όπως και όταν ακούμε ή μελετάμε μεγάλα ασκητικά κατορθώματα στους βίους των Αγίων, δεν θα πρέπει να απελπιζόμαστε. Αντίθετα μάλιστα θα πρέπει να ενισχυόμαστε. Όλοι οι έγκλειστοι, οι σιωπώντες, οι στιλίτες, οι διαχριστών σαλί οι αγρυπνούντες, οι νηστευτές, οι ακτήμονες, οι μονοχύτονες, οι ανυπόδητοι, οι δακρύοντες, οι ευαγγελικοί βιαστές, υπάρχουν αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, για να ενισχύουν όλους εμάς, όλους εσάς και τον καθένα σας, τις ώρες τις πικρής μοναξιάς, της απεσιοδοξίας ή της δραστηριότητος. Υπάρχουν επίσης για να ελέγχουν την ανυπομονησία μας, τη φλιαρία μας, την εντό εισαγωγικών λογική μας, την αϊπνία, την πολυφαγία, τον πλούτο, την αργία και την αφιλανθρωπία μας. Μας παρακινούν με τα ταπεινά του έργα οι Άγιοι Κάτι να κάνουμε κι εμείς, όχι κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε, αλλά μόνο αυτό που μπορούμε. Θα κλείσω την αφιλόδοξη ομιλία μου με μια παράφραση που θα κάνω του ρεωτάτου εγκομιαστικού λόγου του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου προς τους Αγίους του Άθο Πατέρας. Νίκησαν οι Άγιοι τη Φιλιδονία με την Ιστεία, την εγκράτεια και την προσοχή, προσευχή τη φιλοδοξία με την ταπεινοφροσύνη την υπακοή, τη συντριβή και την πενία, τη φιλαργυρία με την ακτιμοσύνη τη στέρηση και την πτωχία και έτσι καθάρισαν τον εαυτό τους από τα πάθη και εισήγησαν Εύχομαι ολοθέρμος, εγκαρδίος και ολοψύχος ο ταπεινός αγώνας όλων να αποβεί ψυχοσωτήριος, ώστε η γέννηση του Κυρίου Εφέτος να γίνει στο ευτραπισμένο σπήλαιο των καρδιών μας διά της αποκτήσεως των αρετών, ώστε το όνομα του χριστιανικού να δοξάζει το όνομα του Θεού και των Αγίων.